Αγιογραφικός Λόγος Λόγος Αγίας Γραφής Μια εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν οι νέοι της Αρχιεπισκοπής Την εκπομπή συμμετέχει και ο Σεβασμιώτος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, κύριος Ειρηναίος. Καλή χρονιά και χρόνια πολλά σε όλους αγαπητοί ακροατές. Βρισκόμαστε εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και μεταδίδεται ζωντανά η εκπομπή μας Αγιογραφικός Λόγος. Στη συντροφιά μας και σήμερα βρίσκεται ο Σεβασμιόδητος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης τον οποίον και καλωσορίζουμε. Και εμείς καλωσορίζουμε την Χριστοθέα, τη συντονίστριά μας. Ευχαριστούμε που συντονίζεις και απόψε Χριστοθέα και να είσαι καλά κι εσύ και όλοι μας εδώ η παρέα Πολιά. Να συνεχίσουμε και να δώσουμε το λόγο στην, στα μέλη έτσι τη οικογένεια που έχουμε και απόψε κοντά μας να μας δώσουν ένα πρώτο χαιρετισμό. Καλησπέρα η Κατερίνα. Καλησπέρα, καλή χρονιά είναι μια ευγένεια. Καλησπέρα καλή χρονιά να μαζεύουμε ελευθερία. Καλησπέρα, είναι καλό, πιο πολλά. Καλησπέρα σα είμαι και οριακή καλή χρόνια, χρόνια πολλά. Καλησπέρα καλή χρονιά η Ελλάδα. Καλησπέρα καλή χρονιά ή μια Καλή χρονιά ήμουν λίγο. Καλή χρονιά σε όλους, ο Ευθύνης. Καλησπέρα, είμαι η Ιωάννα. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά, είμαι ο Παντελής. Καλή χρονιά, καλή χρονιά, είμαι ο Να ευχηθούμε λοιπόν, μια και η μέρα σήμερα το απαιτεί, χρόνια πολλά, στου Γιάννη και στην Ιωάννα. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και οι τρόποι επικοινωνίας μας είναι τα τηλέφωνά μας, τα οποία θα μας τα δώσει εδώ η Πρόεδρός μας, στα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής 2-8-10-3-60-4-19 2 8 10 3, 60, 4, ε, Να πούμε όμως ότι ε, έχουμε δυσκολία νομίζω με το τηλέφωνο έτσι δεν είναι Σήμερα με δυστυχώς λόγω κάποιου τεχνικού προβλήματος μας ειδοποιούν ότι δεν μπορούμε να βγάλουμε κάποια <υ collar> Και επομένως να οι που δεν θα έχουμε την ε, των Αλλά εμείς θα συνεχίσουμε το δρόμο μας. Πολύ ωραία. Να, για αυτούς που έτσι πρώτη φορά την επομπή μας, να τους ενημερώσουμε ότι προτείνονται δύο θέματα κάθε φορά. Ε, σήμερα έχουμε τον αγιογραφικό λόγο, οπότε και τα θέματα μας θα είναι σχετικά, θα είναι παρμένα από την αγιαγραφή. Σεβασμιότητα, ο λόγος σε εσάς να ακούσουμε τα δύο θέματα. Αγαπητοί ακροατές, για τεχνικούς λόγους αργήσαμε να αρχίσουμε. Είχαμε και διακοπή ρεύματος δυσκολευθήκαμε, δυσκολευόμαστε αλλά δεν αφήνουμε το χρέος δεν αφήνουμε την εκπομπή την αγαπούμε και για να μην κάνουμε περισσότερο χρόνο και να μην κάνουμε οποιαδήποτε άλλη εισαγωγή ερχόμαστε αμέσως στο θέμα το πρώτο θέμα είναι από την Παλαιά Διαθήκη, από το Βιβλίο των Ψαλμών κεφάλαιο 56 και στίχο 5 ε, διαβάζουμε λοιπόν στον κείμενο αυτό διαβάζουμε τα εξής ε, λέει ο προφήτης Δαβίδ ο οποίος γνωρίζομαι συγγραφέας του βιβλίου των Μυζαλμών εκοιμήθην τεταραγμένος ή ανθρώπων οι οδόντες αυτών όπλα και βέλη και η γλώσσα αυτών μάχερα οξία υψώθηκε από τους ουρανούς ο Θεός και επιπάσαν την γίνη δόξη σου παγίδα ετοίμασαν Μου, και κατέκαμψαν τη ψυχή μου όριξαν προποσώπου μου βόθρον και ενέπεσαν εις αυτόν ε, Είναι ένα κείμενο το οποίο περιγράφει ε, τι ακριβώς πως ήταν οι άνθρωποι ή έβλεπε ο προφήτης και βασιλιάς Δαβίδ τους ανθρώπους της εποχής του και πώς ήταν η κατάσταση στότε των ανθρώπων. Λέει λοιπόν, ε, να το πω έτσι μετεφρασμένα και απλά και κατανοητά σε όλους, λέει ότι εκοιμήθηκε ταραγμένος. Οι άνθρωποι ε, τότε είχαν τα δόνδια των όπλα και βέλη και τη γλώσσα των Μάχαιρα ακονισμένη, μαχαίρι ακονισμένο. Ο Θεός να υψωθεί στους ουρανούς και σε όλη τη γη η δόξα Του μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση των ανθρώπων. Οι οποίοι λέει στο στίχο 7 «Ετοίμασαν οι άνθρωποι παγίδα στα πόδια μου και εκλώνησαν την ψυχή μου, την ύπαρξή μου ολόκληρη». Άνοιξαν μπροστά μου Λάκκο και έπεσαν σ' αυτόν τον Λάκκο οι άνθρωποι. Είναι ένα κείμενο το οποίο όντως προκαλεί δέος και έκπληξη πως οι άνθρωποι ήταν τόσο κακοί, τόσο επικίνδυνοι όπως είδαμε Ε, η ταραχή στον άνθρωπο ο οποίος κοιμάται ο ταραγμένος τα δόνδια των ανθρώπων όπλα και βέλη η γλώσσα των μαχέρια κονισμένο ετοίμαζαν παγίδες στα πόδια του προφήτου και βασιλιά συγγραφέα του κειμένου εκλώνησαν την ψυχή του Άνοιξαν μπροστά στο πρόσωπο του βόθρο και επεστάνε σε αυτόν. Λοιπόν, η ταραχή του ανθρώπου, η οποία επηρεάζει τον ύπνο του ακόμα. Η, η γλώσσα των ανθρώπων, τα λόγια των ανθρώπων, πολύ κοφτερά, πολύ σαν το μαχέρι το ακονισμένο. Ε, Τα βέλη τα δόνδια των ανθρώπων σαν τα όπλα και τα βέλη παγίδες στα πόδια των ανθρώπων και μπροστά στα μάτια μπροστά στον άνθρωπο ανοίγουν βόθρο, ανοίγουν λάκτο και πέτουν σε αυτόν. Υπάρχει λοιπόν εδώ η μανία του ανθρώπου η κακία του η οποία εκδηλώνεται με πολλούς τρόπους η οποία προκαλεί ανασφάλεια στους άλλους αυτά λέγονται για εκείνη την εποχή αλλά καθώς τα λέμε για εκείνη την εποχή είναι σαν να λέμε για τη δική μας την εποχή όπου πολλοί άνθρωποι αρέσκονται πάρα πολύ στο να προκαλούν ε, ανασφάλεια και στενοφορία και δυναμία και δυσκολία στους ανθρώπους παγίδες πολές υπάρχουν Ε, λόγια, λόγια εκτοξεύει ο ένας εναντίον του άλλου και πολλά τέτοια φαινόμενα στην εποχή μας γνωστά τα οποία βεβαίως ε, ε, πρέπει να δούμε τι σημαίνουν, πώς προκαλούνται, πώς αντιμετωπίζονται και οτιδήποτε άλλο θα μπορούμε να πούμε και εμείς για τη δική μας την εποχή Και για τα δικά μας τα δεδομένα και τις δικές μας τις σημερινές συνθήκες για να έρθουμε στο δεύτερο θέμα συντομεύομαι όσο μπορούμε λόγω της καθυστερήσεως ε, το δεύτερο θέμα είναι από την πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή και από το, από το κεφάλαιο 5 και το στίχο 5 όπου διαβάζουμε ένα λόγο πάρα πολύ χαριτωμένο του Αποστόλου Παύλου ο Αποστόλος Παύλος απευθύνησε τους Θεσσαλονικείς βεβαίως τους Θεσσαλονικείς οι οποίοι αποτελούν την Εκκλησία της Θεσσαλονίκης τότε λίγοι ήταν οι άνθρωποι της Εκκλησίας οι πολλοί ήταν οι δολοδάτρες απευθύνεται λοιπόν στους χριστιανούς, στους ανθρώπους της Εκκλησίας της εποχής εκείνης και τους λέει ότι όλοι εσείς είστε Άνθρωποι είστε γη, είστε παιδιά ε, του φωτός και παιδιά της ημέρας και δεν είστε της νύχτας ούτε του σκοταδιού. Με αυτόν τον τρόπο ο Απόστολος ε, Παύλος δίδει την ταυτότητα των ανθρώπων της Εκκλησίας Θεσσαλονίκης. Λέει ποιοι είστε, τι είστε. Ε, αυτό αγαπητοί ακροατές θεωρείται από εμάς, από, από μένα επίσης προσωπικός Πολύ σημαντικό γιατί ο άνθρωπος, το έχουμε πει και σε άλλες περιπτώσεις Είναι ανάγκη να γνωρίζει ποιος είναι Είναι μεγάλη, μεγάλη συμφορά να μην γνωρίζει κανείς τον εαυτό του Και να συμπεριφέρεται σαν να είναι αυτός που δεν είναι και είτε να υποβιβάζει τον εαυτό του πολύ κακό είτε να υπερτιμά τον εαυτό του και αυτό επίσης πάρα πολύ κακό Επομένως ο άνθρωπος καλείται να ξέρει ποιος είναι να μην ούτε να υπερβάλλει ούτε να υποτιμά τον εαυτό του και ο Απόστολος Παύλος δίδει την εικόνα των ανθρώπων της εποχής εκείνης των ανθρώπων της εκκλησίας και λέει ότι εσείς αδερφοί δεν είσαι στο σκοτάδι ε, και όλοι εσείς είστε παιδιά του φωτός και παιδιά της ημέρας και δεν είστε της νύχτας ούτε του σκότου εάν ο άνθρωπος λοιπόν γνωρίζει αν εμείς γνωρίζομαι τουλάχιστον όπως μπήκαμε στην Εκκλησία όπως βαπτιστήκαμε και όπως είμαστε μπορεί να είμαστε όπως είμαστε στην, στην ουσία μας πέραν από τις αμέλειές μας, πέραν από τα λάθη μας είμαστε στην βάση στην ουσία, είμαστε Όλοι οι Υύη Φωτός παιδιά του Φωτός παιδιά της ημέρας, δεν είμαστε της Νύχτας, δεν είμαστε του Σκοταλιού Επομένως σύμφωνα με αυτή την ταυτότητά μας χρειάζεται να είναι και η συμπεριφορά μας και να τιμούμε αυτό που είμαστε και να πραγματοποιούμε αυτό που είμαστε και όχι να φερόμαστε διαφορετικοί από αυτό που είμαστε ως άνθρωποι της Εκκλησίας είμαστε, ζούμε στο φως ζούμε στην ημέρα δεν ζούμε στη νύχτα δεν ζούμε στο σκοτάδι αλλά αυτό δεν το ξέρουμε και όταν το μάθουμε και όταν θελήσουμε να είμαστε αυτό που είμαστε με αυτήν την έννοια που εδώ λέγεται αυτό είναι μεγάλη ευλογία και μεγάλη βοήθεια για τον άνθρωπο για να μην καταπίπτει για να μην νομίζει ότι είμαι χαμένος ότι δεν είμαι τίποτα ότι δεν αξίζω τίποτα τουλάχιστον για αυτούς που νομίζουν ότι δεν αξίζουν τίποτα ο Απόστολος Παύλος λέει ότι είσαι παιδί του φωτός και της ημέρας δεν είσαι της νύχτας, δεν είσαι του σκοταδιού βεβαίως πολλοί άνθρωποι σήμερα πάλι προτιμούν να είναι του σκοταδιού, προτιμούν να και δεν θέλουν να της ημέρας και δεν θέλουν να είναι του φωτός πως γίνονται αυτά τι έχουμε να πούμε μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα εάν επιλέγει το δεύτερο θέμα αγαπητοί ακρότες θα μπορούμε να το συζητήσουμε Πολύ ωραία σεβασμιότατα. Μπορούμε Έτσι. να δώσουμε και τα τηλέφωνα της εκπομπής μας. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή. Εδώ θα ακούσουμε την πρόοδο το, το, το νούμερο της, του σταθμού μας. 2, 8, 10, 3, 60, Πολύ ωραία. Μπορούν λοιπόν και οι ακροατές μας να πάρουν τηλέφωνο και να συμμετέχουν στην προσφαγωγόρια για το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα. Ε, να κάνουμε μια... Να, κάνουμε, να τα επαναλάβουμε σε βασμίουτε πολύ γρήγορα μία φορά τα θέματα, ούτως ώστε να μας ακούσουν και η αγαπητή ακροατές μας. Ε, το πρώτο θέμα είναι από το προφήτη Δαβίδ, και το βιβλίο των Ψαλμών, όπου εκεί αναφέρεται ότι κοιμήθηκα ταραγμένος", αναφέρει ο προφήτης Δαβίδ, αναφέρει για τα για τους ανθρώπους ότι τα δόντια του είναι όπλα και βέλη και η γλώσσα τους μαχαιρι έχει κολωνισμένο. Αναφέρει επίσης ότι έτιμασαν παγίδες και με αυτό τον τρόπο eclώνισαν την ψυχή του. Άνοιξαν λάκω και έπεσαν μέσα ήδη. Θα έχουμε λοιπόν από τη στιγμή που θα ψηφίσετε το συγκεκριμένο θέμα. Η δυνατότητα να μιλήσουμε για το πώ μπορούμε να σταθούμε όρθιοι σε αυτή τη σημερινή πραγματικότητα, στην κακία και στο μέρο που έχουν κάποιοι άνθρωποι. Το δεύτερο μα θέμα είναι από την κοινή διαθήκη και από την πρώτη προ Θεσσαλονική επιστολή όπου εκεί αναφέρει ο απόστολο Πάβλο, αναφέρεται στα παιδιά. Αναφέρεται παιδιά του φωτό τη ημέρα και όχι τη νύχτα και του σκοταδιού. Σε περίπτωση που επιλεγεί το συγκεκριμένο θέμα θα έχουμε τη δυνατότητα να προσδιορίσουμε τι, ποια είναι η πραγματική ταυτότητα των ανθρώπων, ούτως ώστε να μην υπερτιμάμε, αλλά να μην υποβιβάζουμε τον εαυτό μας, να, να εκλείψουν δηλαδή υπερβολές από τη ζωή μας. Ε, να δώσουμε το λόγο εδώ στα, στους φίλους που έχουμε και σήμερα κοντά μας, να επιλέξουν το θέμα που θέλουν. Το πρώτο. Το, πρώτο. το Το πρώτο, το δεύτερο, το δεύτερο, το δεύτερο. Το πρώτο, το δεύτερο, το πρώτο. Σε Σεβασμιότατε λόγο για τις καθυστέρησεις αυτής που είχαμε δεν ξέρω αν θέλετε να δώσουμε τον χρόνο στους ακροατές να ψηφίσουν ή να... Ε, πολύ πολύ περιεχτικά θα αναφέρω δύο-τρία πράγματα μόνο και θα συνεχίσουμε ε, να πούμε για την χθεσινήνη μέρα τη μεγάλη μέρα των Θεοφανίων ε, να πούμε για την... Τελετή της καταδύσεως του Τιμίου Σταυρού στο λιμάνι στη θάλασσα Επίσης το θαλασσό κόσμο, το ενιδρείο της Κρήτης ε, Ένα πάρα πολύ χαριτωμένο μέρος για όσου δεν το ξέρουν Νομίζω πως μπορούν να το επισκεφθούν Είναι στις ε, γούρνες Ε... Θαυμάζει κανείς πάρα πολύ να βλέπει εκεί βέβαια κάναμε τον, την κατάδυση του σταυρού στα είδατα του θαλασσόκοσμου και μετά είχαμε τη δυνατότητα να δούμε τα ταυμάσια της θαλάσσης τα υπέροχα αυτά, ε, είδη ψαριών ε, ό, όσοι δεν έχουν δει αυτό το μέρος είναι πάρα πολύ καλό να το δουν και εδώ να σημειώσω ότι ο κύριος Παπαδάκης ο Διευθυντής του μέρους αυτού είπαν ότι για τα παιδιά της εκκλησίας για τους ανθρώπους που θα ήθελε αρχιεπισκοπή ε, μπορεί να τα φιλοξενήσει πολύ ευχαρίστος και τον ευχαριστούμε και δημοσία ε, να πούμε ότι εχθές το απόγευμα είχα την χαρά να επισκεφθώ το νοσοκομείο ε, το πανεπιστημιακό νοσοκομείο ε, διάφορες κλινικές και να συναντήσω διαφόρους ανθρώπους και να αισθανθώ πάρα πολύ αφενός με ένα που βρέθηκα μαζί τους αφετέρου άσκημα, άσκημα με την έννοια ότι ήταν μόνοι τους πολύ μόνη τους πολύ πονεμένοι πολύ άνθρωποι χωρίς την κατανόηση ίσως και τη συμπαράσταση εμάς των υπολείπων ανθρώπων και θα ήθελα μάλιστα να κάνω μια μικρή έκκληση και να πω ότι καλό είναι ιδιαίτερα τις ημέρες αυτές Να είμαστε κοντά στους ασθενείς μας. Mm. Να πω ότι το πρωί που, ήταν, που είναι η εορτή του Αγίου Ιωάννου, του Προδρόμου, είχαμε τη χαρά να λειτουργήσουμε στον Αγιο Ιωάνν το Χωστό. Ε, μετά την Θεία Λειτουργία που ήταν ευλογημένη και χαριτωμένη, ε, κόψαμε την πίτα της Ενορίας και είχαμε φιλοξενία από τους, τους φιλόξενους ανθρώπους της Ενορίας και τον πατέρα Αντώνιο και τους άλλους ιερείς και μας άρεσε πάρα πολύ ο αυθορμητισμός των ανθρώπων ιδιαίτερα των νέων αλλά όλων των ανθρώπων οι οποίοι τραγούδισαν κριτικά τραγούδια χόρεψαν και εξέφρασαν έτσι τη χαρά της εορτής λοιπόν να μην μακρηγορήσω περισσότερο να και το λόγο στην τον ίστρια και να ασχίσουμε τη συζήτηση την οποία έχουμε καθυστερήσει πολύ σήμερα για τους γνωστούς τεχνικούς λόγους και τα εμπόδια Πολύ ωραία Το πρώτο θέμα έλαβε 11 ψήφους και το δεύτερο θέμα έλαβε 8 Εκομένως ουρασμιότητα συζητάμε για το πρώτο θέμα Ωραία Λοιπόν αγαπητοί ακροτες να μην πω Πολλά πολλά ε, Περιγράφει μια κατάσταση ο προφήτης Δύσκολη Και σήμερα η κατάσταση είναι δύσκολη Δύσκολη και τότε, δύσκολη και τώρα Πώς αντιμετωπίζονται Δύσκολες καταστάσεις Πώς αντιμετωπίζονται δύσκολες συμπεριφορές Των ανθρώπων Πώς εμείς ενδεχομένως Φερόμαστε άσχημα στους συνανθρώπους μας Πώς χαλάει η κοινωνία Πώς χαλούν οι σχέσεις των ανθρώπων Πώς προκαλείται η ανα δημιουργούνται όλες αυτές οι καταστάσεις οι οποίες αφενός με ανησυχούν και πληγώνουν ανθρώπους αφετέρου δημιουργούν α, γενικότερα προβλήματα γιατί φτάνομαι, πώς φτάνομαι σε αυτό το σημείο και βεβαίως ε, πώς μπορεί κανείς ε, να ερμηνεύσει κάποια πράγματα και προπάνω να τα αποφύγει Ε, αυτά και ό,τι άλλο είναι, θα μπορούμε να συζητήσουμε απόψε. Πολύ ωραία, Σεβασμιότατε. Δεν ξέρω αν θα ήθελε στο στούντιο κάποιος να πάρει το λόγο και να κάνει μία πρώτη τοποθέτηση ή να πει κάτι. Σεβασμιότατα δεν λέει που έτσι να θέλει να πάρει το λόγο. Δεν ξέρω αν θα θέλετε να μας πείτε αν υπάρχει τρόπος να αποφύγουμε μια κακή συμπεριφορά ή θα πρέπει να μάθουμε κάποιους τρόπους ώστε να την αντιμετωπίζουμε. Ε, ξέρω ότι στην εποχή μας υπάρχουν πολεμικές τέχνες mm. και ξέρω ότι πολλοί άνθρωποι τρομαγμένοι από την υπάρχουσα κατάσταση νομίζουν ότι είναι καλό να πάνε στις πολεμικές τέχνες οι οποίες βεβαίως προοδεύουν πάρα πολύ Και νομίζω ότι είναι προσβολή για τον πολιτισμό του σημερινού ανθρώπου. Προσβολή για την... Εγώ το θεωρώ αυτό δηλαδή, να βλέπει κανείς τους ανθρώπους να εξαγριώνονται και να επιτίθενται εναντίον, εναντίον των άλλων, δίθεν για να προστατευθούν αυτοί. Βεβαίως η πρόοδος των πολεμικών τεχνών έτσι, που διαδίδεται και βεβαίως δεν είναι μόνο αυτοπροστασία, είναι κάτι πολύ περισσότερο και πολύ χειρότερο. Ε, προοδεύει γίνεται λοιπόν αυτή η πρόοδος δίθεν όπως το λες ε, ισοθεία, με την έννοια τι θα κάνω για να προστατευθώ και να αποφύγω τους κινδύνους και έτσι λοιπόν ε, ο κόσμος γίνεται ζούγκλα η Επιθετικότητα καλλιεργείται πια επισήμως, επισήμως, με άδεια του κράτους. Επαναλαμβάνω βεβαίως ότι πολεμικές τέχνες δεν είναι απλώς μια αυτοπροστασία. Είναι μέρος των ανατολικών θρηστιών. Αλλά εκμεταλλευόμενοι οι άνθρωποι που προάγουν αυτές τις τέχνες την ανασφάλεια του ανθρώπου προβάλουν αυτές τις τέχνες ως τρόπο προστασίας. Νομίζω ότι ε, όποιος άνθρωπος θέλει να πιστεύει και προσπαθεί να βρίσκει προστασία, να βρίσκει προστασία σε αυτά τα πράγματα, ε, νομίζω δεν, δεν, μπορεί να, δεν μπορεί να το βλέπει έτσι. Παραμένει όμως το πρόβλημα. Δηλαδή, εντάξει, υπάρχει όπως λέει η γλώσσα τα λόγια υπάρχουν τα δόνδια υπάρχει η ταραχή υπάρχει η παγίδα μπροστά στα μάτια τώρα μπροστά σε αυτές τις καταστάσεις ε, νομίζω ότι όλα που, που γίνονται δεν μπορεί να είναι σωστά δεν μπορεί να πράγουν την, τον άνθρωπο ούτε την ανθρώπινη κοινωνία ούτε την ανθρωπότητα γιατί στην πραγματικότητα ε, δημιουργούν τόσες αναταράξεις που λέμε στην πορεία του κόσμου στην πορεία των ανθρώπων αλλά και στην πορεία του κάθε ανθρώπου ε, μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα πάντως ε, ο προφήτης λέει εδώ ότι υψώθηται επί τους ουρανούς ο Θεός και επιπάσαν την γήν η δόξα σου Εκείνος λέει ότι για να έρθουμε ακριβώς και να απάντησες στο ερώτημά σου Χριστοθέ, λέει ότι μέσα σε αυτό το χάος μέσα σε αυτή την αγριότητα της ζωής και της κοινωνίας χρειάζεται να αισθανθούμε την παρουσία του Θεού ε, σε όλο τον κόσμο σε όλη τη γη επιπάσαν την γη ε, και να αποβλέπουμε και κατά κάποιο τρόπο να ζούμε μέσα σε αυτήν για να μην ζούμε την αγριότητα, να ζούμε τη δόξα του Θεού μια πραγματικότητα που οι Άγιοι τη ζούσαν τη ζουν και ίσως είναι η μόνη η μόνη δυνατότητα γιατί αν ο άνθρωπος ασχολείται με τις πολεμικές τέχνες ή πολεμά ο ίδιος ή αγριεύει ή ανταποδίδει όσα του κάνουν οι άλλοι άνθρωποι Δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να πολλαπλασιάζουμε το κακό. Αν όμως ε, δεν ασχολούμαστε με αυτές τις καταστάσεις, όχι μόνο δεν ασχολούμαστε, αλλά δεν μας τρομάζουν και περισσότερο ζούμε την πραγματικότητα της δόξης του Θεού σε όλη τη γη και αν βάλεμε στόχους, όχι πώς θα εκδικηθούμε τους άλλους αλλά πώς Θα ζήσουμε σε έναν άλλο κόσμο, ο οποίος δεν έχει αυτή την αγριότητα, παρά μόνο τη δόξα και την ευλογία του Θεού. Αυτή είναι η μόνη διέξοδος κατά το κείμενο, κατά τον προφήτην εδώ, την οποία μπορούμε να πάρουμε και την οποία μπορούμε να ακολουθούμε. Πάντως όχι η ανταπόδοση. Πολύ ωραία, να περάσουμε στο σημείο αυτό στην πρώτη τηλεφωνική γραμμή μας για κόψε. Καλησπέρα σας ακούμε. Καλησπέρα, η Ελένη είμαι. Γιά σου Ελένη σε ακούω. Τι κάνει συγγραφέα, την ευχή σε βασμιώτατε. Κύριε Ελλάδα. Ναι, ευχαριστώ. Εγώ θέλω να ρωτήσω πώ μπορούμε να αυτό προστατευτούμε στην κακία των άλλων με επίθεση, όχι με επίθεση, γιατί δημιουργεί παράνια, δημιουργεί πρόβλημα. Με το να έχουμε α πούμε τετραμένει την προσοχή μα. Mm, ανοιχτεί τα μάτια που μας είχατε πει μια φορά αυτό καλό βράδυ την ευχή σας Ευχαριστούμε, Ευχαριστούμε πολύ την Ελένη mm. Σεβασμιότητα θα θέλετε να απαντήσετε να δώσουμε το λόγο και σε κάποια τελευταία να το δώσουμε, δώσουμε, το δώσουμε. Διεστή, λόγο, Σε ακόμα παντελή Σεβασμιότητα αν με επιτρέπετε εκτείνοντας έτσι αυτό που είπατε θα έλεγα ότι ε, το να μαθαίνει κανείς να ε, επιτίθεται καθώς και να οχυρώνεται είναι αντιστρόφος ανάλογο του, της αγάπης του, που μας δίδαξε ο Χριστός καθώς και του πολιτισμού Αν, θεω... Ανάλογο θέλεις να πεις αντίθετο ή Αντιστρόφος ανάλογο, δηλαδή mm. ε, ότι όσο ακμάζει το ένα, παρακμάζει το άλλο yeah. και μ, Όπως επίση και του πολιτισμού που θέλουμε να λεγομαστε πολιτισμένοι άνθρωποι Νομίζω ότι ε, είναι ένας φαύλος κύκλος όπως και να το πάρει κανείς Ακόμη και από την ε, πλευρά του θεάρεστου Αλλά και από το, την πλευρά του πολιτισμένου ανθρώπου Που θέλουμε πια στον 21ο αιώνα να ε, λέμε τον εαυτό μας Αρκεδί από εμάς. Ναι. Εγώ θα λέω παντελή ότι όντως πρόκειται για μια αυταπάτη ε, από μια μεριά λέμε ότι ζούμε σε ένα πολιτισμένο κόσμο ε, ότι η ανθρωπότητα προοδεύει ότι η τεχνολογία είναι μια χαρά πώς όμως μπορούμε να εξηγήσουμε την, το επίπεδο του ανθρώπου πώς μπορούμε να εξηγήσουμε ε, όλα τα κακά που υφίσταται ο άνθρωπος είτε Σε, ως ψυχικά προβλήματα είτε ως διαρρήξεις ανασφάλειες ε, επιθετικότητες, βία όλα τα κακά που από ό,τι δυστυχώς λέγεται και ακούγεται ε, ακόμα και τα παιδιά μας στα σχολεία τους έχουν τέτοια φαινόμενα και βέβαια πρέπει να πρέπει να διαρωτηθεί Ή προδεύουμε και αν προοδεύουμε και αν υπάρχει πρόοδος σήμερα σημαίνει ότι οι άνθρωποι δεν πρέπει να είναι σε αυτό το επίπεδο ή δεν προοδεύουμε οπότε αν δεν προοδεύουμε γιατί λέμε ότι προοδεύουμε Υπάρχει όντως όπως το έβανες παντελή εδώ μια κατάσταση πολύ περίεργη Από τη μια μεριά καυχόμαστε εμείς οι άνθρωποι τι σπουδαίοι που είμαστε τι πανεπιστήμια που έχουμε τι γνώσεις και από την άλλη δουλεύουμε τόση κακία ακόμα και στα μικρά μας παιδιά και το χειρότερο θα έλεγα ακόμα ότι δεν ανησυχεί κανείς ε, το πολύ πολύ πολεμικές τέχνες Η να βάλουμε κάμερες πως το λένε, να κάνουμε τούτο μήπως με αυτόν τον τρόπο φτιάχνει, φτιάχνει ο κόσμος με το να βάλουμε κάμερες με το να ασφαλιζόμαστε ε, Να δώσουμε το λόγο και στην αλήντα που έχει ζητήσει θέλω να πω ότι όταν δείχνουμε καλοσύνη γινόμαστε καταφύγιο τον άλλον γιατί με εμάς νιώθουν ασφάλεια γι' αυτό να εξαγριωνόμαστε να... Και... ό,τι μας κάνουν το κάνουμε οφθαλμόν αντι οφθαλμού καλοσύνη είπα, καλοσύνη είπα. Α, δε και... ε, δεν το λες πάλι να το καταλάβω για πες πάλι να το καταλάβω όταν δείχνουμε καλοσύνη σε όλες τις περιπτώσεις και στην κακή και στην καλοσύνη γινόμαστε καταφύγια τον άλλων γιατί μαζί μας νιώθουν ασφάλεια νιώθουν ασφάλεια για να είναι επιθετική μαζί μας Έτσι. ναι θα ήταν καλό να εξηγηθεί περισσότερο αλλά εντάξει ε, δεν, δεν νομίζω ότι πάλι είναι λύσεις να πει κανείς εγώ είμαι καλός εσύ είσαι κακός δέχομαι την κακία σου κάτι, κάτι άλλο πρέπει να κάνουμε και εδώ ερχόμαστε Στο ερώτημα της Ελένης που ρώτησε προηγουμένως Τι κάνουμε Μπροστά σε αυτές τις καταστάσεις ε, Δεν νομίζω ότι πρέπει να Προσφέρουμε τον εαυτό μας Θύματα απλώς έτσι. Οι άνθρωποι μας Θέλουν να μας παγιδεύσουν Και μην να παγιδευόμαστε Και ό,τι κακό κάνουν Να το δεχόμαστε Σαφώς πρέπει να πάρουμε μέτρα Δηλαδή Σαφώς πρέπει να προσέχουμε. Σαφώς πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά. Σαφώς πρέπει να, ε, να μην αφήνουμε έτσι τα πράγματα στην τύχη τους. Ε, σαφώς πρέπει να ζητούμε καλύτερους τρόπους, καλύτερους δρόμους, καλύτερες συμπεριφορές. Αλλά όχι, όχι απλώς να λέμε ότι εντάξει εγώ θα χωρίς λόγο γιατί αν υπάρχει λόγο στο καταλαβαίνω όπως συνέβαινε με τους μάρτυρες αλλά να δέχεται κανείς έτσι χωρίς καμία προσοχή και ε, αντίδραση όχι επιθετική αλλά ειρηνική αυτά τα πράγματα Δεν είναι ασφαλώς το καλύτερο. Ε, το σημαντικό είναι ότι όπως είπα και προηγουμένως ο προφήτης λέει στο σκοτάδι που ζούμε στην κατάσταση αυτή που είμαστε εσύ να υψωθείς, να υψωθείς τους ουρανούς η σου και σε όλη τη γη. Ε, δεν μπορούμε να υποτασσόμαστε σε κάθε κακία δεν μπορούμε να γινόμαστε το ίδιο όπως οι άλλοι αλλά και χρειαζόμαστε βασικά και στοιχειώδη πράγματα τα οποία και ο νους μας μας λέγει και ε, επίσης η πείρα δε, δεν είναι πάντως να κλείνουμε τα μάτια μας και να λέμε εντάξει ό,τι θέλει γίνει Από το άλλο μέρος, χρειάζεται να κάνουμε και πράγματα τα οποία ενδεχομένως θα αλλάξουν αυτή την εικόνα και αυτή την κατάσταση ενδεχομένως να συμβάλλουμε και να βοηθούμε ώστε να μην φτάνει ο κόσμος σε αυτό το σημείο και ενδεχομένως ακόμα να μην προκαλούμε εμείς στους άλλους ανθρώπους να γίνονται ακόμα χειρότεροι από ό,τι είναι είναι πάρα πολύ πολύπλοκη η κατάσταση μοιάζει σαν να γίνονται πόλεμος και στον πόλεμο αν πρέπει να παίρνουμε κάποια μέτρα σαφώς πρέπει να παίρνουμε και δεν πρέπει να δεχόμαστε τα βέλη και τους, τις βόμβες ε, δεν είναι καλό μετρηเป να παίρνουμε. Να περάσουμε σε μια ακόμα τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα σας, ακούμε. Καλησπέ... Καλησπέρα σας. Είδimme σας ακούμε κυρία Δημήτρια. Έ, σεβασμώτατε η το η η η η η η η η η η η η η η το η η η η η η η η ένα επιπλέον φρούτο Πάπα τα ωραία που μας φέρουν εδώ για τα παιδιά μας και το κακό είναι ότι πάνε παιδάκια τριώ και 4 χρονών που έχουν μια ψυχούλα ας πούμε ευαίσθητη και από τώρα την κάνουν σκληρή πέτρα και έχω παράδειγμα να σας πω γι' αυτό σε ένα φιλικό μου σπίτι που ήμουν τώρα τις γιορτές μια στιγμή ήταν δύο αδερφάκια εκεί το ένα είναι 8 χρονό και το άλλο είναι 4 χρονών. Και ακού, ακούγαμε το μικρό, κέβασε κάτι στι και και το να φωνάζει που θα σε κάνω να σε δείξει στο μεγάλο, μην το ξανακάνει αυτό, τι έγινε τι αυτό λειτούκανε κεφαλοκλίδομα. Το κεφαλοκλίδομα. Το μα το πεδίο στι πολεμικέ. Να, να πνίξει δηλαδή το αδελφάκι του και να πληρώνει και από πάνω για να πλέει το αδελφάκι το αδελφάκι. Αφού τα, εσείς το μάθατε το παιδί να τα κάνει αυτά, τι του φωνάζετε τώρα. Αφού εσείς το πάτε και πληρώνετε για να τα μάθει αυτά. Αλλά λέω, ας μην το πω γιατί θα γίνω κακιά. Είναι όμως κάτι πράγματι ανόητα, που δεν ξέρω κι εγώ που έχει φτάσει ο έτσι. Λοιπόν να τα λέτε και αν μπορείτε κάνετε και μια εκπομπή σε τηλεόραση, ειδικά για αυτό το θέμα, και το ακούσουν λίγο παραπάνω Να είστε καλά Καληνή. Ευχαριστούμε πολύ την κυρ Εδώ βέβαια να πούμε ότι βρισκόμαστε σε μια γενικότερη κατάσταση μια γενικότερη γιατί από τη μια μεριά ε, είναι οι πολεμικές τέχνες από την άλλη μεριά είναι τα όπδα της εποχής μας βέβαια δεν είναι τόσο πολύ πια στις ημέρες μας ε, οι, οι βόμβες, ε, οι γνωστές, οι επικίνδυνες παρά τα αυτά τα, τα εργοστάσια τα, των, των όπλων δουλεύουν υπάρχουν εν ονόματα της ειρήνης υπάρχουν τέτοια και τέτοια πράγματα που γίνονται σε όλο τον κόσμο ακόμα και σήμερα εκτοξεύονται πύραυλοι πυρηνικές ενέργειες και όλα αυτά τα πράγματα Ολοκληρώνεται η καταστροφή του περιβάλλοντος, του κόσμου, της ατμοσφέρας και ενώ γίνονται όλα αυτά τα πράγματα και ενώ συνέρχονται οι ηγέτες των λαών για να δουν κάτι από όλα αυτά, δεν συμβαίνει τίποτα και συνεχίζεται να υπάρχει αυτό που μας είπε η Δήμητρα ότι συνέβη σε ένα σπίτι. Θα συμβαίνει στο σπίτι του κόσμου, στην, στον πλανήτη μας, Ε, να είναι γεμάτος από αποθήκες όπλων, <coughs> από πυρηνικές βόμβες, από όλες αυτές τις καταστάσεις. Θα έπρεπε έτσι μερικοί άνθρωποι συνετοί όπως είναι οι ηγέτες των βαρών, θα έπρεπε να πουν ε, τι κάνουμε, μετατρέπουμε τη γη μας σε οπλοστάσιο οπλαποθήκη και αν το κάνουμε τι σημαίνει αυτό και γιατί το κάνουμε και πώς το κάνουμε αλλά βεβαίως ε, όπως διαρωτήθηκε η Δήμητρα τι γίνεται σε αυτό το σπίτι, έτσι πρέπει να διαρωτηθούμε και εμείς στον κόσμο αυτό, τι γίνεται. κλοφορούν όπλα, ε, υπάρχουν και χημικά όπλα στις μας, υπάρχουν τόσα, τόσα και τόσα μέσα με τα οποία δημιουργείται η ανασφάλεια του κόσμου και των ανθρώπων Ένα από αυτά σαφώς είναι και η οικονομική κρίση που, λέ, που λέμε με την οποία οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται και εκφοβίζονται και αυτό είναι μια κατάσταση ε, επικίνδυνη, μια εικόνα παράξενη και αυτά όλα καλό είναι να τα γνωρίζουμε και να μην έχουμε έπαρση ότι είμαστε τόσο σπουδαίοι και τόσο προοδεύσαμε ποια είναι η πρόοδος στο δικό μας τον πλανήτη όταν υπάρχει τέτοια εικόνα, τέτοια κατάσταση ε, ανασφάλειας του σημερινού ανθρώπου ε, Δεν ξέρω αν θα ήθελε κάποιο εδώ στο στούδιο να πάρει το λόγο Έλα. Ναι, θα ήθελα να πω ότι σήμερα η κακότητα του ανθρώπου και ιδιαίτερα στον ανεπτυγμένο κόσμο εμφανίζεται περισσότερο με μια παθητική στάση. Δηλαδή, απένδει ας πούμε στο... στο πρόβλημα του περιβάλλοντος ή στο πρόβλημα του ανθρώπου ή ένα σωρό προβλήματα που υπάρχουν. Εμάς η στάση μας είναι ο καταναλωτισμός είναι ο κανομπά τη τηλεόραση και αυτό είναι λίγο τη νόητο, λίγο ακατανόητο, όχι νόητο, το λίγο ακατανόητο πια παράδειγμα. Θα ήθελα να βάλω μια διαφωνία απέναντι σα υπόθηκαν με κάποιου ακροατέ και με τον αρχεσπίσκοπο. Οι πολεμικές τέχνες έχουν ε, μία παράδοση πολλών χιλιάδων ετών. Δεν είναι αποκλειστικά μία ανατολή, ε, δεν είναι τις, ανατολές, ε, τις παράδοσες ανατολής αποκλειστικά. Η αρχαία Ελλάδα είχε μία παράδοση ας πούμε στις πολεμικές τέχνες. Υπάρχουν κάποιες τέχνες οι οποίες κρατάνε από την αρχαία Ελλάδα. Ο σύγχρονος δυτικός κόσμος έχει αναπτύξεις με διάφορα αθλητικά στυλ πολεμικών τεχνών και υπάρχουν και οι τέχνες της Ανατολής. Νομίζω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος αθλήτ ασκεί το σώμα του και μασκώντας το σώμα προσπαθούν να ασκήσει και την ψυχή το σωματικό πόνο την εγκράτεια και μια σειρά από πράγματα. Δηλαδή Θέλω να πω με αυτόν τον τρόπο ότι η... μέσα στις πολεμικές τέχνες δεν υπάρχει απαραίτητα μόνο το στοιχείο του πολέμου, μόνο το στοιχείο της επίθεσης. Δεν είναι τόσο μόνο που επιτίθεται, είναι και μια καλλιέργεια ψυχική, είναι μια μορφή άσκησης ε, η οποία είναι πολύ προχωρημένη σε κάποιες Και μπορεί να προωθήσει και να, να δομήσει ειρηνικές προσωπικότητες. Δεν νομίζω ότι το σύνολο των πολεμικών τεχνών καλλιεργεί ε, ένα πολεμοχαρή χαρακτήρα. Ευχαριστώ. Ε, εδώ δεν μαλώνουμε και δεν κάνουμε εδώ ναι. μέσα πολεμ, πολεμικές τέχνες. Αλλά θα διαφωνήσω μαζί σου τελείως ε, και εγώ ευθύμη και θα πω ότι από τέτοιες τακτικές και από τέτοιες περιβάλλονες σαφώς δεν γίνονται ψυχικές καλλιέργειες σαφώς δεν προέρχονται άνθρωποι ειρηνικοί όταν επιτίθενται εναντίον των άλλων και θα πω επίσης ότι η αρχαία Ελλάδα και η αρχή, οι πρόγονοι μας δεν έκαναν πολεμικές τέχνες έκαναν γυμναστική έκαναν αθλή, αθλήματα το πανκράτιο Που, ε, όχι να, να, να αυτές αυτές τελειώσω να τελειώσω και να πάρεις τον λόγο τελειώσω να πάρεις τον λόγο να αποκατελώνον όχι και... να το μιλήσεις στο μικρόφωνο πρώτον και μετά να περιμένουν να, να, να ακούσουν την ολοκληρωμένη την θέση και μετά είμαι Με πάρα πολύ σίγουρος ότι στις ημέρες μας γίνεται προσπάθεια να παρουσιάζει το κακό καλό και το καλό κακό και επίσης είναι προσπάθεια να προσθέσω το ψέμα αλήθεια και η αλήθεια το ψέμα. Σαφώς θεωρώ ότι όταν αγριεύει ένα παιδί δεν μπορεί να ειρηνεύει, σαφώς θεωρώ ότι όταν καλλιεργεί το σώμα του και μόνο το σώμα του δεν μπορεί να καλλιεργεί την ψυχή του, σαφώς από αυτές οι κατασύνσεις δεν προέρχονται τέτοια πράγματα, σαφώς δεν έχουμε τέτοια αποτελέσματα, σαφώς σε αυτές οι τέχνες όπως έρχονται εδώ Δεν, είναι, δεν έρχονται για να καλλιεργούν την ψυχική καλλιέργεια που είπατε προηγουμένως, ούτε μπορούν να, δημ, να δομήσουν, όπως είπατε, ειρηνικές υπάρξεις. Αυτό το ακούσαμε και στην πράξη προηγουμένως και μπορούμε και να το δούμε οποτεδήποτε θέλουμε. Απορώ πραγματικά πώς ε, πιστεύουμε ότι ασκώντας και βασανίζοντας και απειλώντας το σώμα μας νομίζουμε ότι από αυτό θα βγει η ειρηνική συνύπαρξη ψυχική διάθεση και τέτοια πράγματα προσωπικά έχω απλή τελία διαφωνία προς όλη αυτή την αντίληψη όπως την εξέφρασες χωρίς, χωρίς καμία επιθετικότητα απλώς διαφωνώ τελείως με αυτό το πράγμα και θεωρώ ότι είναι έξω από την πραγματικότητα φαντάζομαι ότι και το πρόβλημα της βίας στα σχολεία μας δεν είναι ξένο και δεν είναι άσχετο προς αυτήν όχι το μόνο πράγμα προς αυτήν την κατάσταση Να περάσουμε σε μια ακόμα τηλεφωνική γραμμή, καλησπέρα σας ακούμε Ναι καλησπέρα σας Καλησπέρα το μικρό σας όνομα Εγώ δεν σας ακούω καλά, σας πένω από πολύ μακριά Είμαι ο Παρασκευάς Α, και σας ακούμε τώρα από, από την Αμερική, από την Αμερική. Σε ακούμε καθαρά Παρασκευά Πήρε να σου πω ένα χαιρετισμό ε, Δεν σας ακούω καθόλου Ίσα που σας ακούω Ναι Ναι σε ακούμε Παρασκευά Εμείς ακούμε πάντως Ναι έχει χαιρετίσματα Ήθελα εγώ να κάνω ένα σχόλιο Ακούω ένα μικρό μέρος της εκπομπής σας Ότι Αυτό για τις πολεμικές τέχνες Ότι έχω παρατηρήσει ότι Μια παγίδα στις πολεμικές τέχνες Είναι ότι λένε ότι Εμείς ε, το κάνουμε για άμυνα, για να μάθει το παιδί άμυνα, όχι για να επιτίθεται ας πούμε, αλλά άμα κινδυνεύσει, ε, να ξέρει να αμύνεται. Όμως εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι μια έτσι, ε, παγίδα ας πούμε. Δεν ξέρω αν θέλει να το σχολιάσει ο Σεβασμιότατος και τα, τα χαιρετίσματά μας εδώ από, τους, ε, από την Ομογένεια. Ε, πού ακριβώς είστε Παρασκευά? Το Σεβασμιότατε και έχετε και χαιρετίσματα από τον πατέρα Δημήτριο Αντωνόπουλο. Μας έκανε τις χριστουγεννιάτικες λειτουργίες εδώ. Ωραία, ωραία, ωραία. Ε, το ξέρω και εγώ ότι προβάλετε και η, η άμυνα δίθεν η εκείνη η οποία προβάλλεται ως λόγος για την καλλιέργεια αυτών των τεχνών Με, τα οποία, με τις οποίες δήθεν θα ασφαλιστεί ο άνθρωπος και θα προφυλαχθεί. Δεν νομίζω ότι εκεί είναι το θέμα. Δεν νομίζω ότι όταν θα έρθει, παραδείγματος χάρη, θα γενικευθεί μια κατάσταση που δεν θα μπορεί κανείς να ε, δει μια τάξη στον κόσμο αυτόν, ότι οι πολεμικές τέχνες θα βοηθήσουν τον άνθρωπο να είναι ασφαλής και, και ούτε ότι είναι λύσεις όλοι οι άνθρωποι να καταφύγουν στις πολεμικές τέχνες για να κερδίσουν με αυτόν τον τρόπο την ασφάλεια και την αυτοπροστασία Περάσουμε σε μια ακόμα τηλεφωνική γραμμή Καλησπέρα σας ακούμε Ναι καλησπέρα Καλησπέρα το μικρό σας ε, Καλή χρονιά Βανάση είμαι Σε ακούμε, Δεν σας ακούω καλά. Εμείς ακούμε, Θανάση. Να... Ναι, ήθελα... Βιλία, ακούω ένα μέρος της κομπής που, που μιλήσατε για πολυμπής τεχνής και να σας πω μια εμπειρία η οποία έχω αυτό το θέμα. Μια φορά έμεινα μια παρέα και... Μια και Ήταν στην παρέα ένας άνθρωπος μεγάλος γύρω στα πέντα χρονών και μου λένε ότι αυτός είναι, λέει, είναι δάσκαλος πολεμικές τέχνες, έχει κάνει στην Ασία, δεν ξέρω τώρα πώς να το πω, έχει γνωρίσει δασκάλους σοφούς και όλα αυτά και είναι ας πούμε πολύ σπουδαίος δάσκαλος για τη χώρα μας με τιμή μεγάλη κατ' έτια τελος πάντων. Και σε κάποια στιγμή Αυτός ο άνθρωπος είναι εξωοίχη. Λέει, λέει, αισθάνομαι ένα ωραίο, ότι είχε ωραίο πεδίο, δεν, ξ, δεν ξέρω τώρα τι ενώ συνεργειακό πεδίο αυτός ο τόπος. Θέλω να κάνω μια βόλτα τέλος πάντων. Φύγει εκεί, κάνε, τελσόν πήγει πιο παραπέρα και έφυσε να κάνει να την τέχνη που έχει μάθει. Σε κάποια φάση ένας από παρέα λέει ότι αυτούς ο άνθρωπος πούμε, όταν βρίσκει ενεργειακά παιδεία υγιώνεται και ριζώνει και είμασταν μαζί την άλλη φορά και είχε υγιωθεί και πέφταν πάνω τέσσερα-πέντε άτομα και δεν νιώταν με τίποτα, με δύναμη, με ορμή και δεν γυμνόταν. Και αυτό εμένα μου θύμισε Κάτι που είχα διαβάσει στον Πατέρα Παΐσιο, ότι είχε πάει πράγματι κάποιος γκουρού από μια αθιατική τέχνη εκεί πέρα, στον Πάτερ Παΐσιο να το δει. Και έδειξε, ας πούμε, ο Πάτερ Παΐσιο με την προσευχή και όλα αυτά, ότι ήταν έργο των δαιμών αυτές, αυτά, αυτά, αυτά τα φαινόμενα, ότι γιώνει άνθρωποι, ότι μπορεί να σπάει πέτρες, ότι μπορεί να κάνει διάφορα κόλτα από το ένα και το άλλο. Και επίσης θέλω να πω ότι υπάρχει μια ομιλία στο ίντερνετ ενός ανθρώπου, ο οποίος ήταν, ε, συγγνώμη, δεν σας ακούω αν μου λέτε κάτι, αν... Εμείς θα ακούμε, πώς να συνεχίσεις. Σε ακούμε καθαρά, σε ακούμε καθαρά, αν να εσύ. Τώρα κάπως ακούω. Υπάρχει μια ομιλία στο ίντερνετ, σε Ορθόδοξη ο που λέει, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν... Ε, Πώς να το πω τώρα, η ιερέας του σατανά, ας πούμε, και γύρισε ξανά και έγινε πιστός ορθοδόξητος και σε μια συνέντευξη σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό εξηγούσε, ας πούμε, όλη την πορεία της ζωής του και αυτά, πώς και έλεγε ότι ξεκίνησε από αυτά τα πράγματα, ουσιαστικά, δηλαδή, από εκεί με ανατολίτικες θρησκείες φιλοσοφίες, πολεμικές τέγνες, μέσα από εκεί δηλαδή γιατί η δική μου γνώμη είναι ότι το κακό είναι, είναι ένα Με πολλά πρόσωπα, αλλά κατά βάθος είναι ένα, Δηλαδή, όλα τα αποτελέσματα φέρνει ένα πλάχι. πολλά προσωπή και πολλές μάσκες και ανάλογα σε κάθε περισσότερη φορά και ένα άλλο προσωπείο. Αυτό ήθελα να σας πω. Καλή χρονιά και πάλι και σας χαιρετώ. Ναι, ευχαριστούμε πολύ τον ακροατή μας. Σεβασμιότατε, θα θέλετε να σχολιάσετε κάτι ή πριν δώσουμε ναι, το, το λόγο. Ναι, τα σχόλια μου είναι πάρα πολύ θετικά για αυτά που μας εί Ε, λίγο λίγο να σκαλίσει κανείς τα πράγματα, βλέπει τι υπάρχουν, τι υπάρχουν μέσα σε αυτά και όχι να εκθιάζουμε και να ωρεοποιούμε όλες αυτές τις καταστάσεις, οι οποίες δεν ωρεοποιούνται γιατί είναι ε, ασέβεια καταρχήν αναντίον, είναι, είναι επιθετικότητα αναντίον της εικόνας του Θεού, της, του ανθρώπου, του ανθρώπινου προσώπου. Δεν μπορεί να καλλιεργείται ούτε η ψυχή, ούτε το σώμα, ούτε τίποτα με αυτές τις ε, καταστάσεις. Θα δώσουμε το λόγο στο Γεώργο που τον έχει ζητήσει. Ε, ναι, ε, σήμερα άκουσα στις ειδήσεις στο Αντένα ότι αυτές τις μέρες, σε δύο μέρες, έγιναν 12-1 οπλεζιστίες στην Αθήνα. Και κάπου τρομοκρατούμε μόνο που το ακούω αυτό το πράγμα. Σκέφτομαι όμως ότι σε αυτό, αυτό που γίνεται ότι κάποια ευθύνη θα έχω κι εγώ δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι φταίνε να, να ρίξουμε την ευθύνη αποκλειστικά στους διστές πούμε. κάποια ευθύνη και εγώ σαν μέλος της κοινωνίας έχω, δεν μπορώ να, να χρεώνω μόνο την κοινωνία και να βγάζω την ουρά μου απ' έξω και επίσης ότι οτιδήποτε μου συμβαίνει πάλι, πάλι πρέπει να αναλαμβάνω ευθύνη αυτό ήθελα να πω, ευχαριστώ Ναι, σαφώς όλοι οι άνθρωποι έχουμε ευθύνη και όλοι οι άνθρωποι πρέπει να συμβάλλουμε ώστε να υπάρξει μια βελτίωση στον κόσμο αυτών. Αλλά η βελτίωση δεν γίνεται από μόνη και δεν γίνεται με τα μέσα αυτά τα οποία εδώ ε, ακούστηκαν προηγουμένως. Ε, να περάσουμε σε μια ακόμα τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, σας ακούμε. Ναι, γεια σας, Αργύρη, είμαι σε βεσμότατε. Χρόνια πολλά σε όλους εκεί την ευχή σας. Σχέρα, Γύρω. Σας ακούμαι πολύ ενδιαφέρον και επειδή έχω περάσει και εγώ από το κομμάτι αυτό γενικά με πολεμικές τέχνες, ανατολήτικες φιλοσοφίες κλπ. Ήθελα και εγώ να πω έτσι την εμπειρία μου ότι δεν είναι τόσο αυτό όσο δείχνει ε, και παρόλο ότι έχει το εξωτερικό κομμάτι που έχει να κάνει με τη σωματική άσκηση και τις τεχνικές αυτοάμυ Ε, υπάρχει και το εσωτερικό κομμάτι που είναι οι ασκήναι αναπνοεί να αναπτυχθούν και η ενέργεια του ατόμου, η γαλήνη, αυτοί κέντρο, οι ικανότητε από το ήθεσου σώματο, οπότε από όποια μορφή και αν έχετε, από όποια χώρα και να έχετε εκεί, να κουμπού, ταϊμούν, καράτε, τακβο, καποίη, από όποια χώρα και να έχετε δεν είναι τόσο αφρό αυτέ οι πολιτικέ έθνε και όντω, δηλαδή. Ε... Θέλει πολλή προσοχή από τους γονείς γιατί τα παιδιά είναι μικρά και δεν δε γνωρίζουν. Και να το τονίστε και εσείς εκεί. Ευχαριστούμε πολύ. Αρχή, Αυτό. Αρχή. Δεν σας ακούω πολύ καλά.